Θα σου έλεγα πάνω που θα σου έλεγα για μια παρεξήγηση αλλά θέλω να μου πεις εσύ ποια παρεξήγηση εννοείς από αυτό το τραγούδι Μήνυ Ανδρουλάκη Και δεν το διάλεξες Α, Νομίζω ότι σκέφτομαι και πολύ Τώρα όμως βρίσκω μια εξήγηση ναι. Η ζωή έτσι είναι προχωρεί με, με παρεξηγήσεις ε. Άλλο θες, άλλο προκύπτει Άλλο εννοείς, άλλο καταλαβαίνει ο άλλο. Ας πω, πειδή είναι η μέρα... Σήμερα που έπεσε το τείχος του Βερολίνου πριν 25 χρόνια. 9 Νοεμβρίου βράδυ. Ας πούμε μια μεγάλη ιστορική παρεξήγηση. Η οποία εμένα με έχει σημαδέψει από τα 17-18 μου χρόνια. Ο Μάρξ στην πολιτική του διαθήκη, ας πούμε σε ένα κείμενο πολιτικής διαθήκης, αφήνει μια ίστατη, απελπισμένη προειδοποίηση προ τους οπαδούς του του μέλλοντος. Λέει «Είπα και ελάλησα αμαρτίαν ουκέχο». Προειδοποίηση να μην καταληφθούν από την κρατικίστικη δυσιδαιμονία. Ένα κακό προμάντεμα για αυτό το οποίο έρχονταν. Ήταν σίγουρος ο πολίτης ο Μαρξτός με καταλάβαινε ότι μια σειρά αιτίες οδηγούν τους οπαδούς του ή το εργατικό κίνημα να έχει μια αεροπή προ τον κρατισμό. Προ την κρατικίστικη γραφειοκρατική δυσιδαιμονία. Το έζησε πολύ νωρίς διότι, ξέρω εγώ, ο αρχηγός του εργατικού κινήματος στη Γερμανία τότε, ο Λασάλ, ταυτίστηκε με τον κρατισμό του Βίσμαρκ. Τον έχεις ακουστά, το Βίσμαρκ που έκανε το πρώτο ασφαλιστικό σύστημα στην ιστορία. Ε. Λοιπόν, και ένα, ο άλλος, ο συνειδητής του μαρξισμού, ο Έγγελς, άφησε γι' αυτός μια πολιτική διαθήκη που λέει οι δογματικοί όταν ανέβουν στην εξουσία κάνουν το εντελώς αντίθετο από ότι πρεσβεύει το δόγμα τους. Είχε δηλαδή τους αντικρατιστές, τους αναρχικού του μπλανκή στην κομμούνα του Παρισιού, στην επανάσταση, που ήταν αντικρατιστές. Μόλις ήρθαν στην εξουσία, μετατράπηκαν σε ένα βράδυ στους μεγαλύτερους κρατιστές. Δηλαδή βάζεις σε έναν αναρχικό εδώ πέρα ένα, μια σαρδέλα στο, ε, εγώ, στο νόμο, και μετατρέπεται αμέσω χωροφύλακα που λέει ο λόγο. Έτσι δεν είναι. Αυτό το θυμήθηκα αυτή την ιστορική παρεξήγηση για την Ανατολική Γερμανία, την πανίσχυρη χώρα, όπου έπαιδες. έφτασε α πούμε στην κορύφωση. Ξέρετε, οι κάνουν, το κάνουν όπω οι μηχανέ που κάνουν, τέλειε μηχανέ, έτσι κάνουν και τα συστήματα. Δηλαδή έφτασε την τεχ, τεφτονική, πούμε, τη γερμανική, τετραγωνισμένη. Αυστηρότητα στο αποκορύφωμα τη γραφειοκρατίας και του κρατισμού. Ήταν ένα καθεστώς τέλειο κατά κάποιο τρόπο, μέσα στην απίστευτη ατέλειά του, βέβαια, που το δίγησε σε μια καταστροφή πρωτοφανή. Πάντα όταν μας Κατάρυψη. μεταφέρεις ατμοσφαιρικά σε μια άλλη περίοδο, και ε. με αφορμή το, την 25 η 5 του πτώση του Βερολίνου, πάντα θέλω να σε ρωτήσω πώ το συνδέει με το παρόν. Ε, ναι, ναι, ναι, και παίγιαξε το παρόν. Είναι, ε, κατά κάποιο τρόπο θα δει ότι μέσα στη ζωή, κινδυνε με στην κρίση του καπιταλισμού. Οι άνθρωποι αυθόρμητα, πολύ περισσότεροι άνθρωποι των κομμάτων και όχι μόνο τη αριστερά, αυτό το ζώο και με την άκρα δεξιά. Δηλαδή, αν μιλήσει με έναν ακροδεξιό που αναζητεί λύσει στα κοινωνικά προβλήματα, mm -hmm. αφθόρμητα τίνει σε μια Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, στο να γίνουν όλα κρατικά, στο να υπάρχει ένα κέντρο που να διευθύνει τα πάντα. Είναι αυτό που έλεγε ο, έλεγαν οι παλιοί ο κομμουνισμός του στρατό, α πούμε. <laughs> Αυτή τη μεγάλη παραξήγηση τη ιστορία. Δεν είναι δηλαδή, στη Βουλή. Και ακού ομιλίε, όχι μόνο ξέρω εγώ, αριστερών, αλλά και δεξιών, θα δει κάθε τόσο αν είναι ο κρατικό φορέα, κρατικοποίηση, το, όλα κρατικά. Α μια κοινωνία που τα πάντα, κάθε κίνηση που κάνουμε, υποτίθεται είναι μέσα σε ένα κεντρικό προγραμματισμό. Αυτό είναι παράλογο. Δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε μια πολύπλοκη, δομημένη κοινωνία με παγκόσμια ηλεξάρτηση, έτσι δεν είναι. Ναι, υπάρχει αυτή λοιπόν η μεγάλη αυτάπρατη. Αλλά αυτό που έχει σημασία, ένα μεγάλο δίδαγμα τη ιστορία είναι πω έπεσε η Ανατόλική Γερμανία. Hey, πολλέ φορές μεγάλες αλλαγέ στην ιστορία, δεν γίνονται με τον ήχο των κανονιών, αλλά όπως έλεγε ένας παλιός φιλόσοφος, με το απαλό πέταγμα του τριγωνιού. Εκείνο το βράδυ ήταν σχεδόν αστείος ο τρόπος που έπεσε το τείχος. Λες με έντερα τώρα, η πιο μεγάλη κορυφαία στιγμή της ιστορίας μετά τον πόλεμο να τελειώνει έτσι <laughs> από μια παρεξήγηση. Δίνει μια παρεξήγηση, πάλι παρεξήγηση ναι, μιλάμε. Ναι. Δίνει συνέντευξη τύπου εκπρόσωπο του πολιτικού γραφείου του κομμουνιστικού κόμματο, α πούμε, του σοσιαλιστικού το λέγανε τότε, σοσιαλδημοκρατικού κόμμα τη της Ανατολική Γερμανία. Και λέει ότι θα αλλάξει το καθεστώ το να μπορεί να πηγαίνει στη Γερμανία, η βίζα θα χαλαρώσει, μπορεί κανεί ελεύθερα να περνάει στη Δυτική Γερμανία από την Ανατολική. Και τον ρωτάνε, από πότε θα ισχύει αυτό, τα χάνει αυτό. Κοιτάζει τα χαρτιά του, δεν του είχαν πει από πότε. Θα έβγαινε εγκύκλειο του κόμματο. Θα έβγαινε εγκύκλειο τη εξουσία που θα έλεγε που προϋποθέσεις ή visa έτσι. Μα τα χάνει, μπερδεύει τα χαρτιά του, από τώρα, άμεσα. Με αμηχανία όμω, δεν ήταν και σίγουρο. Και πλακώνει ο κόσμο όλο στην Bornholmer, Χόλμερ, όπω τη λένε, στράσε. Και είναι και ένα τζάγκερ. Ε, θα τον δείτε, γιατί φτιάξει ένα βιβλίο τώρα, αν το διάβασε αυτό το βιβλίο του. Ο άνθρωπο που έριξε το τείχο. Του λέγανε, ξέρεις, δεν άκουσε το ραδιόφωνο που πάει συνέντευξη ότι τέρμα, ελεύθερα, τώρα περνάμε. Παίρνει αυτό το δικητή του και λέει, ρε, μου, Εδώ μα λένε, τι, λέ, είπαν τέτοιο πράγμα κλπ. Λέει, δεν έχω ιδέα, λέει, λέει αυτό. Δεν του πού τι να κάνει, τι να μην κάνει. Του λέγανε, να, ορίστε, άκουσε το μαγνητόφωνο, ορίστε τι λέει ο. Και σηκώνει την μπάρα. Και έφυγε ο κόσμο, έτσι απλά έπεσε το τείχος. Έπεσε ολόκληρη αυτοκρατορία που, λέγαμε, η η Ένωση, Ένα που χώριζε μια πόλη, μια χώρα και μια ήπειρο. Έπεσε με αυτόν τον αστείο τρόπο, χωρί να πέσει ούτε ένας πυροβολισμό, χωρί έστω κάποιο να ταλοπατήσει κάποιον άλλον. Κάτι να συμβεί, ρε παιδί μου. Ένα μεγάλο μάθημα ιστορία αυτό. Πώς ένα... ήταν όριμο να πέσει, είχε απίσει, α πούμε. Τι μαθήματα κάτι. εξάγονται και για τη δεξιά, αλλά και ε, για δεν... την Μην αριστερά ξέρω, σήμερα. Το μάθημα αυτό. που έβγαλε μέσα, α πούμε, η δεξιά, το mm -hmm. σύστημα, ξέρω εγώ, η άλλη μπάντα που λέμε, ε, είναι ότι τώρα πλέον, όπω το είπε ο Φουκουγιάμα, το τέλο τη ιστορία, έτσι δεν είναι. Ε, τώρα, πια βαδίζουμε σε ένα άλλο κόσμο επίπεδο, παγκοσμιοποιημένο, όπου θα υπάρχει μια διατάραχτη, γαλήνη, ειρήνη, δημοκρατία και ευημερία στη βάση του καπιταλισμού. μια ομογενοποίηση τη υδρογείου στη βάση του καπιταλισμού. Και αυτή διαψεύστηκε και αυτή η ουτοπία με τη μεγάλη κρίση του 2007-2010, την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, έτσι δεν είναι. Ναι. Βέβαια δεν είναι ισοδύναμο το ένα με το άλλο, άλλο κατάρευση. Ενώ η κρίση του καπιταλισμού είναι στοιχείο τη αναζωογόνησή του με θύματα. Ναι, είναι... Μη μου διαφύγει, μη μου διαφύγει. είπε πριν για το είπα και ελάλη Σαμαρτία Ουκέχο ναι. του Μάρξ. Ναι. Γιατί μα την είπες? Τι θέλεις μας ε, θέλεις να ναι, είπε, Τι θέλει να μα πει, Σε ποιου θέλει να πει, Ότι σα το... λέω τι να κάνετε ή σα λέω ότι να προσεγγίσετε. Σα λέω ότι η σα λεω τι να προσεγγισετε Σας λεω οτι η λυση για να φανταστούμε ότι στα κοινωνικά προβλήματα σήμερα η λύση να υποκαταστήσουμε ό,τι κάνουν οι ιδιώτε με το κράτο θα οδηγήσει σε ίδια τραγικά αποτελέσματα. Και χειρότερα, διότι ενώ θα μπορούσε να σταθεί μια Ανατολική Γερμανία σε, σε μια ημίκλη στη χώρα, στη σημερινή κοινωνία, δηλαδή θέλω να πω στην αριστερά για παράδειγμα, ούτε χόνεκερ, ούτε εθνικιστικο-πομπουλίστικο τύπου ξέρω, Βενεζουέλνας. Πρέπει να ζητήσει κανείς μια άλλη κοινωνία, μια άλλη πορεία στο σημερινό κόσμο. Ναι. Αλλά επίσης και στους ε, του συστήματος που λέμε, ε, οι οποίοι είδαν ε, τον κόσμο να έρθει ανάποδα, διότι οι ρίζες της σημερινής κρίσης βρίσκονται στην περίοδο της ευημερία. Ε, μην ξεχνάτε τι συνέβη τα 25 χρόνια αυτά. Με, ας πούμε τα 20-19 χρόνια γιατί η κρίση τα άλλαξε όλα, τα μετέβαλε όλα. Είχαμε ας πούμε, οι αγορές. Μπήκε όχι μόνο η Ρωσία και το Ανατολικό Στρατόπεδο στι παγκόσμιε αγορέ, μπήκε η Κίνα. Έτσι, μια επανάσταση ας πούμε, του καπιταλισμού. Μπήκε η Κίνα, κομμουνιστική. Με το κομμουνιστικό κόμμα στην εξουσία. Είχαμε την πληροφορική επανάσταση. Είχαμε μια σειρά τεράστιε προκλήσει. Ε, Μπήκαν στην αγορά τρία δισεκατομμύρια επιπλέον εργάτε mm -hmm. στην αγορά εργασία. Κατέρευσαν τα πάντα. Άλλαξε ο κόσμο πάρα πολύ. Έχουμε επομένω μια τεκτονική μετατόπιση ε, των πλακών του καπιταλισμού, μια τεχτονική μετατόπιση, η οποία προκάλεσε αυτή την αλυσίδα των κρίσεων, που την είδαμε μια χρηματιστηριακή κρίση του 2000, μεταλλάχθηκε σε χρηματοπιστωτική, και μια χρηματοπιστωτική σε κρίση δημοσίου χρέου, και όλε μαζί σε μια ενιαία ακολουθία κρίσεων, έτσι, του καπιταλισμού. Κάποτε θα την ξεπεράσει ο καπιταλισμό αυτή την κρίση, θα αναζωογονηθεί μέσα από αυτή την κρίση, με πολλά θύματα, ε, αλλά αυτή είναι η ιστορία, ναι. Το, το είπα και η Ελλάλισσα, επειδή έχω μεγαλώσει με παραβολέ, έχουμε μεγαλώσει με κατηχητικό, το βλέπουμε και στο χριστιανισμό, το βλέπουμε και στην καινή διαθήκη. Παντού. Φιέξε, Παντού. εγώ θα μπορούσα να σου πω τα πάντα. Εν θυμάσαι ότι τυχαία την προηγούμενη εκπομπή την ξενήσαμε με το Δαβίδ, ναι. παλαιά διαθήκη. Είπαμε, α πούμε, θυμάστε ο ακορατέ, που είπαμε ότι ο Δαβίδ δεν είχε plan B. Δηλαδή, ναι, μεν ξάφνιασε το γολιάθ με ένα χτύπημα, του πέταξε μια πέτρα στο γυφάνη ναι, ναι. και έτυχε να τον πιάσει εδώ στο σταυρό. Και του καρφώθηκε η πέτρα. Δεν είχε μετά, αποτύχανε στην πρώτη βολή, δεν είχε δεύτερη αναλλακτική Λέμε δυσικά. λοιπόν ότι η πολιτική στρατηγική ξεκινάει από τη στιγμή που πάει σε σενάρια ή σε αναλλακτικέ λύσει. Ε? Κάνει διαχείριση κινδύνων, να μην πάει καλά η δουλειά, να στοχήσει. Πρέπει να πέσει έξω, α πούμε. Μπορούσα, έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το τον Δαβίδ. Θα μπορούσα την προηγούμενη φορά που με να σου εξηγήσω πώ γίνεται η μόχλευση στο χρηματοοικονομικό ναι, σύστημα. Ναι. Δηλαδή από ένα πραγματικό πλούτο ενό ευρώ, ένα άρτο, ξέρω εγώ. Ε, κάνουμε εικονικό χρηματοοικονομικό πλούτο 60 ευρώ. Πώ γίνεται αυτό το φούσκωμα, θα μπορούσα κάλλιστα να σου πω, αντί να σου λέω θεωρίες εδώ πέρα χρηματοοικονομικέ, να σου πω, ξέρω εγώ, θυμί το θαύμα των Επτάρτων στην έρημο. Με Επτάρτου ο κύριο χόρτασε 4.000 άτομα. Υπολογίζουμε, αν καταλάβουμε τη γλώσσα του Ευαγγελίου, τη μεταφορική βέβαια πάντα, έτσι, είναι mm -hmm. αλληγορία. Ή ξέρω το γάμο τη Κανά. Πώ μπορεί να κάνει το νερό κρασί, να αυτή την. Αυτό συμβαίνει με πολλά. Ό,τι πάντα μπορώ να σου πούμε παραβολές. παραβολέ. Θε να σου πω, α πούμε, ποιο είναι ο νόμο Η παραγωγικότητα, η τεχνολογία, το επιχειρήν. Θυμήσου την παραβολή των ταλάντων που λέει ο κύριο, ο Ιησούς. Ε, Τι θυμάσαι, την ξέρει αυτή την παραβολή των ταλάντων. Δεν ρε παιδί μου, ήθελα να φύγει ο κύριο να πάει ταξίδι. Και λέει, είχε κάποια λεφτά να του τα εμπιστευτεί. Δίνει στον πρώτο ένα ευρώ, στον άλλο δύο, στον άλλο τρία. Ναι. Όταν γυρίζει, λέει, για να δω, τι κάνετε τώρα εσεί. Αυτό που είχε τρία σου λέει τάφαγα. Ε, το, ο κύριο του λέει: Άχρηστο λοιπά, Τα κάνει όλα κατανάλωση. Ο δεύτερος του λέει: Τα δύο ευρώ που μου δώσατε, κύριε. Εγώ δούλεψα σκληρά αυτά τα δύο ευρώ. Επένδυσα, αγόρασα εργαλεία. Τα έκανα πέντε. Μπράβο, του λέει: Αυτό είσαι, αυτός είσαι. Πάει στον άλλο που του δώσε ένα ευρώ. αυτός πονηρός του λέει: Κύριε, εγώ καλύτερο από Το θα και στο επιστρέφω. Να το. Όπως μου το. Ά, από το άχρηστε", Του λέει, το δώρε. Το και το δίνει αυτόν που είχε, τα είχε κάνει πέντε, τα δύο, ε. Δηλαδή θέλει να πει το επενδύστε στο μέλλον. Να είστε παραγωγικοί. Όχι να είστε αποθυσαυριστέ, απο ξέρω εγώ. <laughs> αυτά αυτό μπορεί δεν... να τα πει στου Έλληνε πολιτικού. Και αυτά. να τα ακούσουν όμω. Μα κοιτάξτε. Δε... <laughs> Αυτοί οι υποκριτέ πάνω απλώ. Αν το σταυρώσει να του δει τηλεόραση. Να πάρουν ψήφου. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε να πει ποια είναι η διαφορά με του Έλληνε. Διότι αυτή είναι, η, ευρε... είναι ξέρω, η χριστιανική μυθολογία, αν και πρόσεξε. Ο Ισού είναι περισσότερο Έλληνα από ό,τι νομίζουμε. Έχω γράψει ένα βιβλίο σχετικό με αυτό. Είναι η γυναίκα τη 8η μέρα. Ο Ιησού έχει μια έντονη σχέση με την ελληνικότητα. Ε? Δεν είναι, μην το πάτε, Εβραίο, α πούμε. Είναι πιο ε, Έλληνα. Αλλά κοιτάξτε όμω, ενώ δεν μα δίνει στρατηγικέ σκέψει παλαιά διαθήκη, Δαβίδ, δηλαδή εναλλακτικέ λύσει. Τι είναι η Θεία, Χάρι, εκεί είναι άλλα τα πράγματα. Λοιπόν, θα δείτε ότι αντίθετα στην ελληνική μυθολογία ε, μπορεί να αντλήσουμε όλη τη στρατηγική σκέψη. Δηλαδή, μέσα από το δίλημα. Αχιλέας ή Οδυσσέας ή από το δίλημα Οδυσσέας ή Εάντας μπορούμε να περιγράψουμε όλα τα στρατηγικά προβλήματα της εποχής μας όλα τα διλήμματα περί που αντιμετωπίζουμε στον 21ο αιώνα. Το διαβάζω το πρώτο ηγετικό δίλημα στην ιστορία στους ναι. αφορισμούς στο mimis.gr. Μπράβο. Το εις αυτό. Ε. Το, Είναι... το, το, ναι. το, το, το, το έχω ανέξει και μπροστά μου. Να μπαίνετε στο www.mimis.gr είναι η στήλη των αφορισμών, όπου κάθε μέρα βάζει ένα-δύο λοιπόν, <laughs> αφορισμού. Ο Αχηλέα ή ο Δυσσέα. Ο Δυσσέα ή η Άντα. Κοίταξαν, α πάρουμε τη χηνή, έχουμε χρόνο. Κατά τη λογική γολιάθιδα, δεν έχουμε. Πήρ. Λοιπόν, κοιτάξαν, ναι. α δούμε τη χηνή. Α πάρουμε το Αχηλέα ή ο Δυσσέα. Ο Αχηλέα τι αντιπροσωπεύει, τη δύναμη. Ο Δυσσέα .E., α πούμε, το στρατήγημα. Δηλαδή την τέχνη. Mm. Να νοικά ένα υπέρτερο αντίπαλο με τα στρατηγήματά σου, ακόμα και με την εξαπάτησή του. Έτσι. Λοιπόν, αλλά τι μας λέει εδώ ο μύθος, ο ελληνικός, ο Όμηρος, ότι και ο πιο δυνατός έχει ένα δύνατο σημείο. Τα όρια της δύναμης. Διότι ένας αδύνατος μπορεί να νικήσει ένα υπέρτερο αντίπαλο με την ευφύεια του. Πάμε στο άλλο δίλημα. Οδυσσέας ή Εάντας, Οδυσσέας αντιπροσωπεύει τον ευέλικτο, οξυδερκή πραγματιστή, ενώ ο Εάντας τον γενναίο, τον αδιάλαχτο, τον άκαμπτο αγωνιστή με το μονολυθικό ήθος. Αυτοί είναι οι δύο. Και πρόσφερε τώρα τη φοβερή σκηνή που θα τη δείτε σε μια τραγωδία που την άντλησα εγώ. Είχα ήταν σχεδόν ξεχασμένη. Ο Αιά δεν έχει παιχτεί. σοφοκλή. Από απ τον κόσμο τη Ιλιάδα βγαίνει. Φαντάσου το στράτευμα των Αχιών. Οι Έλληνε, το στρατόπεδο των Ελλήνων στην Τρία. Έχει σκοτωθεί ο Αχυλέα. Είναι νεκρός ο Αχυλέα. Και πρέπει κάποιο να κληρονομήσει τα όπλα του γιού τη Θέτιδο, δηλαδή του Αχυλέα. Ποιο έκαναν μια προκαταρκτική, απόκλεισαν τον Αγαμέμνων, τον Μενέλο, του απέκλεισαν και λένε τώρα πια δύο ξεχωρίζουν. Δύο ηγετικέ μορφέ. Το πρώτο δίλημα στην ιστορία: Οδυσσέα ή Αιά. Και γίνεται μυστική ψηφοφορία. Με, με πύληνε πλακέτε ψήφισαν όλοι οι φαντάροι. Φαντάζομαι δημοκρατία, ε, με μυστική ψηφοφορία. Με... Όταν έχουμε τόσου αρχηγού, ε. και με μυστική ψηφοφορία στρα... σαρωτικά ή Έλληνε ο Οδυσσέας θεώρησαν Ήβριν την ας πούμε έτσι τυφλή αδιάλαχτη γενναιότητα του Έαντα που ήταν ένα σημαντικός αγωνιστής ο Έαντας και ψήφισαν τον ευέλικτο πραγματιστή Οδυσσέα δηλαδή οι Έλληνε ψήφισαν υπέρ της ευφίας υπέρ του στρατηγήματος μεγάλο μάθημα αυτό για, στην ηγεσία και στο πως αντιλαμβανόμαστε α το πούμε για παράδειγμα να, πει, να με διαφέρει την αριστερά να και πώ συνδέεται με την παραβολή που μα είπε πριν, ο Εφηή, αυτό που επένδυσε. Ήταν έτσι. Ε... Δηλαδή, πάντα θα δείτε στον Οδυσσέα. Έχουμε εδώ πέρα εναλλακτικέ λύσεις. Σε κάθε στιγμή θα δείτε ότι ο Οδυσσέα δουλεύει με σενάριο Α, Β, Γ. Και παίρνει και υπόψη του το 3,5, το μισό σενάριο, δηλαδή των απροσδόγητων συμβάντων. Για φαντάσου, η στρατηγική, η επιστήμη και η τέχνη στρατηγική ξεκινάει από το δούριο ύπο. Ε! Φαντάσου, τη φοβερή δούριο ύπο. Ή φαντάζουν να είναι η φανταζουν να που έχει τον κύκλο απέναντί του, τον πολύφημο. Ε? Και αφού τον εξαπαντάει, αλφαβήτα γάμα σενάριο τον κάνει ρόμπα ας πούμε, στο τέλος του λέει ποιος, ποιος είσαι. Και απαντάει ούτε ο κανένας. Κρατήστε αυτό το κανένα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο κανένας τι εισάγει στην ιστορία της παγκόσμιας σκέψης. Αυτό που λέμε τις τυφλέ απρόσωπες δυνάμεις της ιστορίας. Διότι είναι μένει υπάρχουν τα πρόσωπα, υπάρχουν οι απρόσωπε δυνάμει. Πάρτε το σημερινό καπιταλισμό, τη σημερινή κρίση. Λέτε τι σπταίει, ποιο σπταίει. Mm -hmm. Ο άλλο σου λέει φταίει, ξέρω εγώ, οι παγκόσμιοι τραπέζιτε. Ο άλλο σου λέει φταίνει η άχρηστη πολιτική. Ο άλλο σου λέει φταίνει οι συνδικάτα, ξέρω εγώ, που κάνουν αυτό κλπ. Ο άλλο σου λέει φταίνει η κοινωνία που έμαθε να ζει, ξέρω εγώ, πάνω από τις τις ο ο Θεός, λέει, ό, ό τι οικονομικέ τη δυνατότητε. Ω ο Θεό, λέω. Ό, θε, λέει ο καθένα. Μέσα από την ιστορία ο Όμηρος, αλλά προσέξτε και ο Καρλ Μάρξ, λέει κανένας. Δηλαδή, ποιο κανένας. Η απρόσωπη, άναρχη δυναμική ενός συστήματος. Δηλαδή, συλλαμβάνει, αυτή είναι η καινοτομία του Όμηρου, αλλά και του Καρόλου Μάρξ. Που συλλαμβάνει ότι ακόμα και ο ένοχο, δηλαδή ο τραπεζίτης, ο βιομήχανο, ο, ο καπιταλιστή, υπακούει, υποτάσσεται σε μια δυσόπιτη. Λογική ενός συστήματος που του λέει συσσόρευε, σισώρευε συσσόρευε, βάλτο το κεφάλι κάτω, τρέχε με τη γλώσσα έξω, μείωνε τα κόστη σου, επένδυε, βάζε νέα τεχνολογία, καινοτομία, προσπάθησε να διατηρήσει ψηλό ποσοστό κέρδους Και ενώ ο ένα από αυτούς κινείται με ένα ορθολογικό σχέδιο, ε, κάθε τι που κάνει έχει τη λογική του, στο τέλος όλο αυτό καταλήγει σε κάτι το παράλογο. Κάπου φρακάρει το πράγμα και οδηγείται στην καταστροφή. Και δεν καταστρέφεται μόνο ο οικονομικά αδύνατο, μα ενδιαφέρει εμά περισσότερο, αλλά καταστρέφεται και ο ίδιο ο καπιταλιστή. Τώρα, ήρθε απ' έξω την εφημερίδα και λέει, α πούμε, βοβό. Ο βοβό ήταν ένα σύμβολο, α πούμε, μια εποχή υπεραπέκταση και ευδαιμονίας. Έβγαινε εδώ την που λέει: Το κανόνι του βοβού θα στοιχεί σε 600 εκατομμύρια στι τράπεζες. Προσέξτε, 600 εκατομμύρια. Ευρώ. Ε, δεν λέμε δράχμε. 600 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάσου πόσα κανόνια φαντάσου πόσοι οι καπιταλιστές συντρίβονται από τη μεγάλη κρίση ε? μας μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι μας ενδιαφέρει ο άνεργος αλλά είναι αυτή η αδυσόπιτη λογική του συστήματος όπου στην εποχή της ευημερίας συσσωρεύονται οι δυνάμεις της καταστροφής που έρχονται με τη μεγάλη κρίση Ο Μύρος, Οδυσσέας, Φουκυδίδης, μη μου λέτε Think Tank σήμερα και λένε εδώ πιο Νόμπελ και έτσι και λοιπά. Διαβάστε πρώτα το Οθουκιδίδη. Ποιο είναι το δόγμα του Οθουκιδίδη, Γιατί τι συμμαχίε, για τη στρατηγική. Τα πάντα, φτιάξανε στο Οθουκιδίδη κάποιο τρόπο. Δηλαδή στου Έλληνε γενικά. Ο Αυτή είναι η μεγάλη μα διαφορά με του Εβραίου, mm -hmm. που είναι μεγάλη κουλτούρα, α πούμε, και η εβραϊκή κουλτούρα. Λοιπόν, διαβάστε το Οθουκιδίδη. Πριν τρέχετε σε Think Tank, μου λέτε κάθε μέρα τα ίδια, τα ίδια και ξέρω εγώ και δίθεν κλπ. Οθουκιδίζει, φέρνει στην πολιτική, στη στρατηγική και στην οικονομία κατά κάποιο τρόπο τα όρια της φυσιογνωμίας των καιρών. Τα όρια που βάζει στη δράση μας, στους στόχους μας, η φυσιογνωμία των καιρών. Θα λέω σήμερα κανείς, η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιοποιημένη αλληλεξάρτηση, η ευρωπαϊκή ξέρω εγώ, ολοκλήρωση, έτσι δεν είναι. Εισάγει αυτό που λέμε το συσχετισμό των δυνάμεων, την αξιολόγηση του συσχετισμού των δυνάμεων. Τη συγκρότηση των συνασπισμών και των συμμαχιών, όπως είπε πριν. Τη συντεταγμένη επίθεση, τη συντεταγμένη υποχώρηση. Το, το ρόλο που παίζει ο λόγο στι συγκρούσει, στι πολιτικέ. Δηλαδή η ιδεολογία, η προπαγάνδα κλπ. Τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το βρω στο Οθωκυδίδη. Αν και υπάρχει ένα όριο και στο Οθωκυδίδη. Κράτη όμω τι συμμαχίε. Ειδικά είναι ο θεωρητικός των συμμαχιών. Των γεωπολιτικών, διπλωματικών συμμαχιών, αλλά και των πολιτικών συμμαχιών ο Οθωκυδίδη. Έχει όμω ένα όριο ότι στηρίζεται αποκλειστικά στον Περικλή. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε την αντίφαση. Ο Περικλής που θεωρείται ο μέγιστο των Ελλήνων, το, ο εκπρόσωπο του μεγαλείου της Αθήνας, είναι ο άνθρωπος που τον οδήγησε στην καταστροφή. Μετά το θάνατό του βέβαια. Έχτησε ένα σχέδιο κομμένο και ραμμένο στο μέτρο του, όσο ήταν αυτό εν ζωή. Παραβίασε τους θεμελιώδε κανόνες που θέτει ο ίδιος ο Δουκιδίδη. Δηλαδή για παράδειγμα, οδήγησε την Αθήνα στο Μπελοπονισιακό πόλεμο, σε αυτό το φοβερό πόλεμο την Αθήνα. Ενώ έχετε δυνατότητα να κλείσει ένα optimum συμβιβασμό, θυμάσαι που λέγαμε τη oh, mini-max oh. στρατηγική, optimum συμβιβασμό. Ένα optimum συμβιβασμό με του λακεδαιμονίους, Τι του ζήτησαν λακεδαιμόνοι, τίποτα. Να, να, να καλέσει ένα μεγαρικό ψήφισμα να πέκανε μπάρκο στου μεγαρεί. Σιγά το πράγμα. Ένα έξυπνο συμβιβασμό θα τέλειωναν όλα αντί να καταστραφεί η Αθήνα και να καταστραφεί η Ελλάδα. Δεν τον ακούλεσε, ξέρω, κέφαλο η αλαζονία Ήβρης, το πιάνει με ο Σοφοκλής, το πιάνει τραγική, την έπαρση, το ξύπασμα, όπως λέει ο Σοφοκλής, του το περικλή, έτσι. Λοιπόν, παρακάτω, είχε τη δυνατότητα να συγκροτήσει συμμαχίε με μία πτέρυγα των Λακεδαιμονιών που είναι φιλοαθηναϊκή, με τον βασιλιά τον Αρχίδαμο, και τους έσπρωξε στην άλλη μπάντα. Αυτοί ήταν οι φιλοαθηναίοι, θέλανε συμμαχία με του Αθηναίους. Και δεν κάνει μόνο αυτό το σφάλμα. Έχει άλλους συμμάχους, της ποτίδεας της Χαλκιδικής. Βέβαια, το ο Χρυσάφι, ε, που λέμε σήμερα χρυσός. Κάνει χρυσό εποτίθεται εκεί πάνω, ε, που να τις πάρει ο χλίσος ο Κοροδεύουν τον κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ποτίδεα της Χαλκιδικής. Ο χρυσός. Και χορηγό παντών των εκπομπών, ο χρυσός. Λοιπόν, ποτίδεα της Χαλκιδικής. Ο Περικλής τους πρόχνει και αυτό στο αντίπαλο στρατόπεδο. Δηλαδή παραβιάζει τους θεμελιώδεις νόμους της πολιτικής ότι όταν έχουμε ένα στόχο στρατηγικό μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες ακόμα και προσωρινές και ασταθείς. Αυτό είναι ο το κηδίτης. Αλλά ο πρώτος που παραβίασε τη σκέψη του είναι ο ίδιος ο Περικλής. Να μεγάλα μαθήματα των Αιγαίων. Μπορούμε να πούμε τα πάντα μέσα από του Έλληνε. Ε. Πάλι, Ότι... πάλι θα μπω στην άχαρη διαδικασία να σε φέρω στο σήμερα και να σου πω συμμαχίε. Ποιε συμμαχίε. Εδώ μια κυβέρνηση με 25, 28, 32, 36%. Και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκάθαρα. Μπορεί να κυβερνήσει. Φτάξει. Εδώ είδαμε τον Παπανδρέου να καταρακώνεται με 45%. 45. Μπορεί να στάθει χωρί συμμαχίε. Και ο, Δεν είναι απλό 45. Είχε συνδικάτα, δήμων, τα πάντα έτσι. Mm -hmm. δεν μιλάμε για δύναμη. Δεν μένει την κοινωνία. Δεν είναι απλά. Πανα. Τώρα όλοι δεν ξέρουν το πασό. Το αγνούν. Λοιπόν, ήταν μια δύναμη φοβερή με στην κοινωνία, παντού. Στα συνδικάτα, στο δημόσιο, παντού, σε όλη την κοινωνία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ δουλεύοντα στις κρίσει στο παρελθόν, πριν ξεσπάσει η κρίση, αν δείτε το ΕΠ ελληνική κρίση εννοώ, θα δείτε τον κανόνα του 70% τη συμπάθεια. Ο κανόνα τη συμπάθεια. Δηλαδή, για να... το βγάζω από την ιστορία από όλε κρίσεων. Για να μπορέσει να σταθεί μέσα σε μια κρίση μεγάλη, όχι όταν ανεβαίνει το κείμενο και σε όχι όταν η ευημερία με δανεικά μπορεί να κερδίσεις ψήφους. ε; Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Σε κρίση λέμε. Για να αντέξεις το σοκ της διακυβέρνησης, το σοκ της κρίσης, μπήκε μέσα να μας πει τις ειδήσει. μετά. Πώς αντέχει κανείς το σοκ της κρίσης, με τι κοινωνικό και πολιτικό συνασπισμό; Πες τις ειδήσεις και μετά. Μήμη Ανδρουλάκη, Ιωταϊλιού, κάθε Κυριακή πρωί, 10 με 11 το πρωί. Από κοντά σε απόσταση. Βλέπετε, ακούτε την εκπομπή στο www.mimis.gr. Ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, όπως και στο α989.com. Έχουμε μείνει στο πώ αντέχει κανεί στην κρίση, αλλά πριν θέλω να δώσουμε βιβλία σου. Πρόκειται την άλλη εβδομάδα, 17 του μηνό, να βγει στα βιβλιοπολία το καινούριο σου βιβλίο Αλέγκρα να δώσουμε από τώρα δώρο στους ακροατές αλλά να μας βάλεις και να ακούει. Αλέγκρα Αλέγκρα, να ξέρετε είναι κόρη του Μπάιρον που όλοι νόμιζαν ότι είχε πεθάνει αλλά δεν πέθανε ποτέ ήταν μια πάτη του ποιητή και βρήκα εγώ του απογόνους της ναι, εν ζωή ήταν μια συγκλονιστή από κάποιους παγκόσμια σημασία, όπως και όλες οι άλλες που θα δείτε ας πούμε από την άλλη κυριαρχική κύστερα, από το άλλο Σάββατο κύστερα, θα βγει αλέγγρα. Κουίζ, να, να σου αυτό απ' έξω. Είναι μια διάλογο, τον άκουσα. Ε, με το Σοκράτη, το οποίο πέντε. Η γκόμενα, από πού προέρχεται, τι λέξη είναι αυτή που τη λέτε πριν μέχρι το βράδυ, Γκόμενα, από πού προέρχεται. Από πού προέρχεται, στο 19.400. Μα στέλνετε SMS, γράφοντα. Αλλά δεν ψάχνετε τώρα τα λεκτά, όπια, αυθόρ, αυθόρμητα. Διότι ναι. μην, τώρα κάνουμε μια δικία. Ναι. Όχι αυτοί που θα τη βρουν. Αλλά ε? αυτοί που <laughs> δεν το ξέρουν. Ο, θα κάνουμε μια. Η είναι τα ίσα είναι ανισα Άρα χρειαζόμαστε μια δίκαιη ανισότητα πολλέ φορέ, έτσι. Δύο από αυτού που δεν το ξέρετε. Δηλαδή, ο άλλο μπορεί μπορούν. να πάει στο Google να ψάξει, μπορεί να το βρει. Ε, δεν είναι. Συχνά, Φωστά. την προηγούμενη φορά δεν το βρήκα, ούτε στο Φωστά. Google. Φωστά. <laughs> Μάλλον θα κάνουμε κλήρες σε όποιου πάρουν τηλέφωνο. Και θα τιμήσουμε αλλιώ του άλλου. Τους άλλου άλλους θα του μαγειρέψω εγώ, γιατί είναι χρόνια πολλά στου Μιχάληδε, Αγγελικέ. Κράτησε λίγο να τους χεράσουμε κάτι θα στο θα τέλος. δούμε μετά, θα τους ναι. φτιάξουμε ένα γλυκό. Αλλά λοιπόν, να στείλουν μήνυμα καλύτερα στο 19400, γράφουν 989 και ενώ το ονοματεπώνυμο τους φτιάξερουν την απάντηση. Ή στο τηλέφωνο έξω στο Σοκράτη, το τηλέφωνο τους 12, με 12, το όνομα. Για ξανά πες το τηλέφωνο. 212-212-4800. Γιατί είναι για το δίλημα το, με το Σοκράτη με το διαξιδισμό. Πόσα ασφαλία θα δώσεις. Τρία. Τρει αλέγκρες από 17 του μήνα. Από 17 όμω θα τα παραλάβουν Από, από την άλλη όχι, όχι με αυτή εδώ. Ωραία, να ωραία, από πάνω. Λοιπόν, Έχουμε μείνει λοιπόν στο πόσο αντέχει κανεί στην κρίση. Μια πολιτική κατάσταση πώ κρατιέται και δεν σκάει. Δηλαδή το σοκ τη διακυβέρνηση. Το σοκ τη επαφή με την πραγματικότητα εν μέσω μεγάλη κρίση. Όταν μάλιστα οι προσδοκίε είναι μεγάλε. Ε? Διότι πολλοί πε, ε, περιμένουν από τον ηγέτη του μέλλοντος να περπατήσει πάνω στο νερό. Ε? Και να λύσει. Ο, δια, του θαύματος, ξέρω εγώ, ναι, κόσμος πολύς το πιστεύει αυτό. Ε, ελπίζω και εδώ, είμαι σίγουρος, όχι αυτοί που θα αναλάβουν. Κοιτάξτε ξέρεις, έχω κάνει λοιπόν αυτή την έρευνα σε όλες τις εποχές κρίσεων, για να αντέξει μία κυβέρνηση, ένα κόμμα, ξέρω εγώ, συνασπισμός, σε μεγάλη κρίση πρέπει να έχει ένα 20-25% ισχυρή εκπροσώπησης, όχι ψήφο διαμαρτυρίας, ένα 20-25% που να εκπροσωπείται ιδεολογικά, κοινωνικά, πολιτικά, να ταυτίζεται ε, σχέση εκπροσώπησης. Να έχει ακόμα ένα 20-25% πιο χαλαρής αντιπροσώπευσης. Ας πούμε μια εκλογή που να λέει με αυτούς σήμερα θα ψηφίσω, θα αγωνιστώ, θα κάνω κλπ. Αλλά δεν είναι σκληρή εκπροσώπηση. Άρα φτάνουμε σχεδόν στο 50%. Είτε μέσω πολιτικών συμμαχιών με άλλα κόμματα... Είτε μέσω πολυσυλλεκτικότητας εκλογική ή προγραμματικής. Ε? Δεν φτάνει ούτε κι αυτό. Θα δείτε ότι άντεξαν μόνο όσοι, πρόσεξε, είχαν και ένα 20 τουλάχιστον της συμπάθειας, δηλαδή ανοχή. Δηλαδή ένας κόσμος λέει, βρε δεν μου πάει εμένα να τον ψηφίσω, δεν μου πάει να τον ψηφίσω, γιατί δηλαδή εγώ είμαι δεξιό. η αντίστροφα είμαι αριστερό. δεν μου πάει να τον ψηφίσω, αλλά αναγνωρίζω ότι τα κίνητρά του είναι υγιή, Θέλει να κάνει κάτι καλό για μένα, για την Ελλάδα. Α δείξω μια ανοχή. Να πάω δηλαδή στον κανόνα του 70%, στον κανόνα τη συμπάθεια. Και αυτά δεν είναι μόνο στατιστικέ, δημοσιοποιήστε. θα σαρώνετε σε ένα βράδυ μέσα, ε! Δηλαδή πρέπει να υποστηρίζεται από μια κοινωνική και πολιτική συμμαχία, η οποία να έχει ένα προγραμματικό περιεχόμενο. Διότι προσδοκίες, οι προσδοκίε, οι δικέ μου, αν είμαι, ξέρω δημόσιο υπάλληλο, είναι να με αυξήσει το μισθό απεριόριστα και να βάλω φορολογία σε όλου του υπόλοιπου, έτσι δεν είναι. Η, η, η, αντίστροφα, ενό μικροεπιχειρηματία, ενό δημιουργικού, ενό καινοτόμου που θα παράγει νέο κοινωνικό πλούτο, η προσδοκία του να μην πληρώνει καθόλου φόρου για να μπορέσει να. Ε, εδώ είναι συγκρούμενε οι προσδοκίε. Πρέπει ένα πρόγραμμα για να τον ενώσω εγώ τον ένα με τον άλλο και να φτιάξω μια κοινωνική συμμαχία που θα φέρει μια παραγωγική Ελλάδα, μια δικαιότερη Ελλάδα, που είναι μεγάλο στίχημα, θέλει διάρκεια, προοπτική, όχι μια εφήμερη εκλογική στικηνίκη. Διότι ζούμε σε μια κοινωνία εκλογικισμού που σαρώνεται σαν ένα μέσα, ε Όπω Είδες, ε, είδες με τι ταχύτητα μεταβάλλονται όλα. Ο Λάντ βγήκε πάνω γρήγορα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κλειδί είναι οι ευρύτερε κοινωνικέ και πολιτικέ συμμαχίε που έχουν προγραμματικό πυρήνα. Δεν είναι αρπακόλα κλπ. Και, και εδώ για... αποτυχάνουν κατά τη γνώμη μου πολιτικέ δυνάμει σήμερα. Γιατί... Εγώ είμαι υπέρ ενό ναι. συνασπισμού. Ναι, ναι. Όπω και στη Γερμανία που συζητάγαμε πριν. Red, red, green που λένε στη ναι. Γερμανία. Δηλαδή στη Γερμανία θα λέγαμε οι σοσιαλδημοκράτε. Η αριστερά, de Linke, που. Του έχουν στο περιθώριο, αλλά τώρα πήραν τη θουρινγκία. Είμαι με την αριστερά στη Γερμανία. Όσο και αν σου φαίνεται που είναι το υπόλοιπο τη Ανατολική Γερμανία, συν κάποιου διαμαρτυρώμενου σοσιαλδημοκράτε κλπ. Δεν λύνκει και η πράσινη. Αυτό αμέσω δίνει μια πλειοψηφία. Έτσι δεν είναι. Για την Ελλάδα μπορώ να σου λέω, ξέρω Σύριζα, το ναι. ποτάμι, η δημοκρατία, πώ το λένε. Ε, παράταξη. Η παράταξη, δημοκρατία αριστερά. Τέτοια, α πούμε, πράγματα κλπ. Αλλά ταυτόχρονα σε ένα πνεύμα εθνική συνεννόηση. Διότι mm -hmm. μια κυβέρνηση, ακόμα για να αριστερή, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά κυβέρνηση. Εθνική ανάγκη, έτσι, μπορεί έχει μια ευρύτητα. Δεν μπορεί να είναι έτσι παραταξιακή αριστερά και αριστερά και αριστερά ναρκισστική, διότι αυτό θα οδηγήσει σε καταστροφή σε χρόνο 0, Δεν θα αντέξει. Θέλει ευρύτερη δυνατή συνένεση και ανοιχτικότητα. Μην ξεχνάτε ποτέ τον κανόνα του 70%. Το 70% δεν είναι αυθαίρετο. Είναι ο κανόνα τη συμπάθεια. Βγαίνει μέσα από την ιστορία. Δηλαδή, πρόσεξα να δει. Ο νικητή πρωθυπουργό δεν πρέπει μόνο να αγαπιέται από αυτού που τον ψήφισαν. Αλλά να έχει και μια συμπάθεια από κάποιους άλλους. Ε? Δηλαδή να λέει ο άλλος ρε παιδί μου για να τον δούμε. Για να τον δοκιμάσουμε. Άρα προσέξτε την διαρκή χολερική εχθρότητα. Κατουρά στη θάλασσα θα το βρει το αλάτι. Και νομίζω το αντιλαμβάνονται αυτό. Γιατί βλέπω κάποιες κινήσει που είναι συμβολικές. Που ρίχνουν το επίπεδο α το πούμε έτσι της ε, μονοκόμματης αιμονικής εχθρότητας προς όλους. Ο μη με θυμών καθυμών εστή. Διότι μέχρι αυτό είναι το δόγμα που πολλές φορές επικρατεί στην αριστερά. Όποιος δεν είναι μαζί μου πολύ είναι έτσι αντίο, αντελιά Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εχθρο Λοιπόν, αυτό <συσόλυμα> αν πάει έτσι, αντίο. Αδε, άντε γιά που λέει και ο Τσουκαλάς, δεν ξέρω αν είδη καμιά φορά. <συσόλυμα> το διπ... Άντε γιά. <συσόλυμα> <συσόλυμα> λοιπόν, άντε γιά. Το κρατάμε, το κρατάμε. Ναι, κρατήστε το άντε γιά. Επειδή μιλάμε για διαχείριση κινδύνου, για διαχείριση κρίση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι μήνυμα ανδρουλάκι, το οποίο πέρασε ψηλά λόγω τη ταχύτητα των ειδήσεων με την οποία ε, κάνουμε την πρόσληψη εμεί οι δημοσιογράφοι και την ε, δίνουμε στον ε, ακροατή και στον τηλεθεατή. Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Σέρ, αυτό ο ναι. ημίτρελο κατά πολλού επιχειρηματίε, ο οποίο πουλάει εισιτήρια για να του στείλει στο, διάση, στο διάστημα. 250.000 δολάρια το κάθε εισιτήριο. Λοιπόν, εσκα, ανατινάχθηκε το αεροπλάνο του. Αυτό είναι διαστημικό αεροπλάνο. Διαστημικό δηλαδή θα αεροπλάνο. Έκανε το. Να πάνε Ακριβώς. στο διάστημα, να τουρισμό στο διάστημα. Ακριβώ. Πού σου αυτό, μπράβο. Διαχείριση ε, α... κρίση. Τι κάνει αυτό ο άνθρωπος, συνεχίζει ε, Εγώ όταν έσκασε Σύχερο το αεροπλάνο, είπα α πούμε αυθόρμητα, να, ύβρι ε, Η ματιοδοξία, ξέρω εγώ. Όμω για να θυμηθούμε, οι άνθρωποι που ανακάλυψαν την υδρόγειο, οι μεγάλοι εξερευνητέ, χινδύνεψαν πόσοι πνίγηκαν. Ε? Οι άνθρωποι που ανακάλυψαν το διάστημα. Θυμήσουν το Τσάλεντζερ που σκοτώθηκαν πόσοι ανδρευτά. Ε, Θυμήσου κάθε μεγάλη ανακάλυψη. Το σιδηρόδρομο. Κάνε μια ρουκέτα παλιά στην Αγγλία που έσκασε. Δηλαδή, πάντα η καινοτομία, το καινούριο, έχει ρίσκο. Εμεί που φοβόμαστε να αναλάβουμε κινδύνους, καθόμαστε την πολυθρόνα μα στο σπίτι μας, ξέρω εγώ. Έτσι δεν κουνιόμαστε να μην πάθουμε τίποτα. πάμε και παθαίνουμε κεφαλικό διάλεπτη πίστη του. Αυτά είναι. Δηλαδή, η πρόοδο εμπεριέχει το ρίσκο. Άλλο όμω το ρίσκο που παίρνει απ' Και άλλο το ρίσκο όταν παίρνει, βάνει ανθρώπου στο αεροπλάνο να του πα στο φεγγάρι, ξέρω εγώ. Ε? Άλλο το ρίσκο που αναλαμβάνει, έχει λεφτά και τα στοιχηματίζει, τα παίζει στο τζόγο και τα χάνει. Και άλλο όταν χρησιμοποιεί τα λεφτά αυτών που σου τα έχουν εμπιστευτεί, είσαι, ξέρω εγώ, φάντη, είσαι τράπεζα, είσαι ηγέτη και έχει τα λεφτά των φορολογουμένων. Ε? Άλλο το ένα εκεί δεν μπορεί να παίζει με τα λεφτά των άλλων. Το, εκεί πρέπει, είσαι υποχρεωμένο να κάνει διαχείριση κινδύνων, εύλογο ρίσκο κλπ. Λοιπόν, θα σου πω εδώ σω πει κανεί τώρα τα λε αυτά να ντρούλακι. Όχι. Θα μπει στο βιβλίο μου θηλυκό πόκερ όπου εισάγω το, τον κανόνα των δύο στο χρεμα, στα χρηματοοικονομικά. Το εισάγω είναι σχετικό γιατί είναι μια σκέψη κάπω πιο διαδεδομένη. Ο κανόνα των δύο. Πόσο πνευμόνια έχει. Δύο. Πόσα πόδια έχει. Δύο. Πόσα χέρια έχει. Μια καρδιά μόνο να την παροδιά. Μία μόνο. Δύο ημισφαίρια στον εγκέφαλό σου. Ο κανόνας των δύο είναι από όλη την εξέλιξη, την προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού. Μα χαλάς το ένα να στο άλλο. Εφεδρικό. ε; Το παν είναι οι εφεδρίες. Ε? Προσέξτε τώρα. Ο κανόνας που έχουν εισάγει τώρα ο καινούριος κανονισμό στα αεροπλανού είναι ο κανόνας των δύο. Δηλαδή αν ένα αεροπλάνο στο οποίο μπαίνεται πάθει δύο σοβαρέ μηχανικές βλάβες να τι αντέξει. Αν πάθει δύο ανθρώπινα, αν υποστεί ζημιέ από δύο ανθρώπινα σφάλματα, να τα αντέξει τα δύο, όχι παραπάνω. Λέ, λέω κανόνα. Εγώ λέω τρία. Α, Β, Γ και μισό. Έτσι. Τρία και μισό σενάρια πρέπει να αντέξει, λέω. Ε? Δηλαδή θέλω να το καταλάβετε στο διάστημα το αεροπλάνου. Τι έκανε τώρα αυτό. Για να το καταλάβει, α το πω έτσι απλοϊκά. Όταν το αεροπλάνο έφτασε στα όρια, βγήκε έξω από την ατμόσφαιρα, έφτασε στα όρια του, βάζει μια ρουκέτα και φεύγει ρουκέτα προ τα πάνω για να βγει τελείω, να, απο... να ξεφύγει, να βγει στο διάστημα. Έτσι δεν είναι? Και όπω βγαίνει η ρουκέτα στα 16 δευτερόλεπτα, πρέπει να υπολογίσει ο πιλότο να πατήσει το κουμπί, να κατέβουν τα φτερά για να χαμηλώσει το αεροπλάνο και αρχίσει να κάνει περιστροφή γύρω από τη γη. Το καταλαβαίνετε? Mm -hmm. Ο κακομήρη ο πιλότο, φαντάζομαι το άγχο του, ε. Δηλαδή εξαρτίαται η ζωή των ανθρώπων που θα πάνε εάν το πατήσει στα 16 δευτερόλεπτα. Αν τα πατήσει πριν που είναι η ρουκέτα, θα σκάσει το αεροπλάνο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό φρενάρει απότομα το αεροπλάνο, ε. Το πιάνει σε αυτό το λόγο mm -hmm. απλοϊκά για να το καταλάβετε. Το πάτησε ο κακομήρη στα 8 δευτερόλεπτα από το δευτερόλεπ και έσκασε το αεροπλάνο. Δεν μπορεί να βασιστεί μια πτήση που θα βάλει ανθρώπου μέσα σε ένα ανθρώπινο λάθο, ένα και μοναδικό. Αυτό ισχύει και για τον πρωθυπουργό, ισχύει και για του πολιτικού. Όταν κάνουν crisis management, όταν κάνουν διαχείριση κινδύνων, δεν μπορεί να μου λε: Α, έχω μια κίνηση Α και μετά θα δω τι θα κάνω. Πρέπει, ανεξάρτητα αν το πει ή όχι, πρέπει να έχει plan B, C και μισό. Το μισό ποιο είναι οι απρόβλεπτοι, απροσδόκητοι παράγοντε. Δηλαδή, φτιάχνουν ένα αεροπλάνο με βάση του νόμου τη φυσική. Και τον νόμο των πιθανοτήτων, την ξέρει την καμπύλη των πιθανοτήτων, που καλύπτω το 98% των περιπτώσεων για να είναι ασφαλέ το αεροπλάνο. Μένει 2% όμω. Που να προσδόκιται οι παράγοντε που δεν του ξέρω. Αρχίζω και διερευνώ. Ποιοι μπορεί να είναι και φτιάχνω συστήματα ασφάλεια εφεδρικά. Και για το 2% ακόμα έτσι. Μπορεί να αποτύχω. Γι' αυτό κάνει τα αεροπλάνα. Καμιά φορά εύλογα κάνει ένα τυφώνα. να σου περιγράψω πώ μπαίνει ένα αεροπλάνο να γίνει. Βάλε ρε, πετύχομαι, άνοιξε το τσιφώνα, βάλε φ ναι, ξέρω εγώ κάτι να δεις πως το κάνει άμα πέσει σε τέτοιο διάλο μέσα δε, δε, δε, πάει χάτι για το αεροπλάνο έτσι. αλλά πρέπει ο αυτός που μπαίνει στο αεροπλάνο να ξέρει ότι έχουν εξασφαλίσει το 98% συν κάτι ε? δηλαδή πάντα υπάρχει ένα 0,5-1% που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρο τη εκπομπή μα. Μίμη Ανδρουλάκη Ηλίου, κάθε Κυριακή πρωί 10 με 11. Yeah. Μίμη Ανδρουλάκη Ιωταηλιού, κάθε Κυριακή πρωί 10 με 11. Από κοντά και σε απόσταση. Μάλλον από κοντά κάποιο σε είδε μίμη στο βουνό, στον Παρνασό και μα στέλνει μήνυμα αναρωτόμενο τι έψαχνες. Γιατί περπατούσε λέει τόσε ώρε. Πού ήσουν, τι έκανε. δεν είναι μυστικό, αν μπει στο blog θα το, το βρει. www. Βγάζω τώρα τη, ένα κανόνα για να δώσουμε το, εντάξει, κι άλλους, μετά, θα σου πω. Για να δώσουμε την ναι. κόμενα που λέμε. Ναι, ναι. Από πού προέρχεται η λέξη. Ναι. Ε, ε, Μία κυρία πήγε πολύ κοντά. Οι πιο πολλοί ακόμα δεν έχουν, εντάξει. Δεν μας σήμερα θα είμαστε δίκαιοι ανισότητα. Έτσι θα βρούμε ένα μαθηματικό κανόνα να κάνουμε κλήρωση. Λοιπόν, τι έκανα στο βουνό. Περπάτησα από τους Δελφούς, από το καστρί που λέγανε παλιά, Μέχρι την τυθωρέα, μέχρι τη μαύρη τρούπα του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Αν μπείτε στο blog μου www.mesdr, θα δείτε τη μαύρη τρούπα από εκεί και πέρα. Με ξεκινάει. τα πόδια? Με τα πόδια, 17 ώρε. 17. 17 Δεν πάει αμάξι, πρέπει να κάνει κύκλο. Εδώ θα ακολουθήσω μια αρχαία ορεινή διαδρομή που την κάνανε ο Ανδρούτσος, ο Καρεσκάκη, ο Γκούρα, ο Πανουριά κλπ. Αλλά την κάνανε και οι εθελοντέ φιλέγγινε του 2021, προσέγγιση, μπαίνουμε στην Αλέγγρα τώρα. Την κάνανε τη διαδρομή αυτή, ο Στάχοπο, ο Χάμφρις, ο, ο Ιτκομπ, ο Φέντον και τόσοι άλλοι, του Μπάιρον, δηλαδή κολλητοί οι διάφοροι κλπ. Πρόσεξε. Την ξανακάνανε το 40, 44 η Βρετανική Αποστολή, την ξανακάνανε και οι Αντάρτες, και του Άρη και του Ζέρβα. Και τώρα, α, πριν από μένα την κάνανε κάποιοι άλλοι, ποιοι είναι αυτοί, τι ψάχνανε, πήγαν ένα τρομακτικό ατύχημα. Εδώ ξεκινάει μια συγκλονιστική ιστορία με τους απογόνου των Φιλελίνων εθελοντών του 21. Σχηματίζεται κάτι το οποίο θα το δείτε μπροστά σας στο επόμενο διάστημα. Η μαύρη του Bairon. ένα μια νέα φιλική εταιρεία η οποία θα ανατρέψει τα πάντα. Ή πριν είπαμε για τα τείχη. Έπεσε το τείχο. Τώρα πρέπει να ρίξουμε τα όρατα τείχη που υπάρχουν στην εποχή μα. Άλλα τείχη. Ένα νέο φιλελληνισμός έρχεται που θα σαρώσει τα πάντα και τότε αυτή την κουφάλα που είναι διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου θα το δει τι θα κάνει ο πισινό που θα καεί. Θα δείτε τι θα πάρουν τα Βρετανικά Μουσεία εντό λίγου όταν διαβάσετε την Αλέγκρα. Το τι θα συμβεί. Και όχι μόνο αυτό και άλλα πολλά. Εκεί λοιπόν πήγα στο mm -hmm. μυθική μαύρη τρούπα και ήταν 9 ξένοι του χιβάριου Αουδισία Ανδρούτσο. Και ευχαριστώ ότι δεν είναι μόνο που λένε ο Ανδρουλάη λένε εκεί. Έμαθε από το Χαρίλα, όχι κανένα χάρτη, και ψάχνει να βρει τι λύρες που θάψαν εκεί οι αντάρτε. Πράγματι, εκεί, στη διαδρομή αυτή, έχουν θάψει. Βεβαιωμένα, έτσι επιβεβαιωμένα, και δεν έχουν βρεθεί, όπω λέω, καρεσκάτι στα αφαγηγή. Έθαψε ο Ανδρούτσο Χρυσάφια και Αρχαία, έθαψε ο Γκούρα, έθαψε του Ζέρβα τα παλικάρια, θάψαν λύρες που ρίχνανε Εγγλέζοι, πιθανόν θα θάψαν και κάποιοι από τι λίρε που πέσανε στου Εαμίτε αλλά το τραγικό έφταψε λύρες και όπλα βέβαια και άλλα και στα σημεία αυτά έχουν ταφεί λύρες και όπλα από την επιχείρηση Γκλάδη που λέγαμε κόκκινη προβιά δηλαδή το δίκτυο αντικομουνιστικής ετοιμότητας που υπήρχε μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα είναι μια περιοχή λοιπόν κάνει τζίζ αλλά έχω μάρτυρες διότι ευχαριστώ την νεολαία της Τιθορέας Τιθορέα είναι η Βελίτσα που λέγανε παλιά φω, ας πάω ας να δει. Ανατολικό Παρνασό. Πάπα! Εκεί λοιπόν μελέτησα, γιατί κάτι είμαι ακόμα μηχανικό στο μυαλό μου τουλάχιστον, που λέει ο στρατηγό Λικ, φιλέλληνα μέγα, ο οποίο υπολόγισε με πόσες φωτιέ μπορούσε ο Οδυσσέα Αντρούτσο από την Ακρόπολη να στείλει ένα μήνυμα στη Μαύρη Τρούπα στο βόρειο Ανατολικό Παρνασό. Ή οι Πέρσε με πόσε φωτιέ λέγανε παλιά ότι με οχτώ φωτιέ, οι Πέρσε θα στέλανε το μήνυμα τη νίκη του στη μάχη του Μαραθώνα στη Μικρασία, ε? Με οχτώ φωτιές τότε. Τσιμπολόγισε αυτό ο Λίκο Μακαρίτσι. Μεγάλε μορφέ. Λοιπόν, αυτά θα τα δείτε. Επειδή δεν έχουμε πάρει Σε πάρ μία εβδομάδα. Ναι. Έχει τάξη να μα πει τι γλυκό θα μα κάνει, τι γλυκό θα κεράσεις του Μιχάληδε, τον Άγγελο, την Αγγελική. Καταρχήν βάλαμε, άνοιξε λίγο το παράθυρο του Μίχη, έτσι. Α, μάλιστα, α, μο... Την περασμένη εβδομάδα τώρα, ναι. την 5η του μηνό, έγινε η παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Μίχη Θεωδωρακί. του μιχη εκει την παρουσίαση όπως την έχω παρουσιάσει πολλές φορές κατά, ξέρεις είμαι πάντα στα 50 χρονα, στα 60 χρονα, στα 70 χρονα στα 80 χρονα, 90 χρονα τώρα ετοιμάζουμε και γίνεται η Παγκόσμια Επιτροπή για το Μίκη τα 100 χρόνια του Μίκη Θοδωράκη εκεί θα δεις τι πρόκειται να συμβεί στα 100 χρόνια, ε. άλλη φορά θα σου πω για το Μίκη με το καλό, με το ακούστε. Χρόνια πολλά λοιπόν στου Μιχάληδε, στου Αγγελιέ, στου Αγγέλε, στου Μίκηδε. Δεν έχω τόσου γνωστού φίλου και άλλα σε όλου. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Εγώ θα σα φέρνω μια κουλτούρα χωρικών. Να το, καμιά φορά να το δοκιμάσετε στα παιδιά σα να δουν μια. Ο καθένα φτιάχνει αυτό που έχει. Τι έχει, Στη φτώχεια, τι, σου λέει τα χωριά μα ορεινά. Έχει σίκα. Μάλιστα, έχω σήκω ξερά. Μπορεί να έχω αμύχτα έχω καρύδια σαν χωριό. Είναι. είναι. εποχή που τα, τα κρασιά. Από τα σταφύλλα βγάζουν πετιμέζι, Να σου κάνω ένα ωραίο γλυκό τώρα να κεράσω τι αγγελικέ yeah, <μα>... και τι. Όλε τι Μικελίνε, τι να Και, και του άντρε, ρε παιδί μου. Γιατί άμα φάνε αυτό το γλυκό οι άντρε θα έχουν όρεξη για τι γυναίκε μετά. Έτσι θα το κούρσουν. <laughs> λοιπόν, θα να έφερε κι άλλα ονόματα. Μπράβο ρε. Λοιπόν, τι ωραία, τόσα ονόματα. Πολύ ωραία ονόματα. Πρέπει να δώσει όλους, όλου Σιγά σιγά θα πάρουν όλοι. Από μία αλέγγρα, αλέγγρα μία βόμβα Από εδώ μπορώ να σταματήσω για να γράφω πια Μετά από αυτό το βιβλίο, έτσι τέλειωσα Έκλεισα που λέμε Το τελευταίο είναι αυτό <laughs> Όχι ρε βλέμε τώρα, δεν λέμε. Θα, μπορώ είναι και κακικό. να κλείσω Έκλεισα ένα τάμα που είχα το τόγγαλα Ένα τάμα μεγάλο ας πούμε Λοιπόν, παίρνουμε τα σίκα τα ξερά Και τα αλέθουμε Γεμάτη άλλα Ελλάδα σίκα είναι ρε, ούτε δεν τα μαζεύετε πια Αλλάξαμε στα χωριά να πούμε δε. Αλέθουμε το σίκο Έχετε καρύδια, αλέστε και τα καρύδια ή τα να πούμε. και βάλετε λίγο ανακατεύστε μια αναλογία, εντάξει δεν είναι και πολύ, ένα ποτήρι θα βάλτε, ένα από το άλλο. Βάλτε και τρία του ποτηριού πετιμέζι και ένα μικρό ρακοπότηρο κονιάκ ή μια κουταλή να πάρει λίγο άρωμα και κάντε τα, πως κάνετε τα μπιφτέκια. Πως κάνετε το μπιφτέκια, είκοσι πόντους και δύο πόντους, πόντους πάχος. Κάντε το μπιφτέκι και βάλετε το στο φούρνο. Θα φάτε ένα γλυκό, Παλιά, φτώχεια μεγάλη, ορεινά χωριά τώρα εμεί που λένε. Ε, ε, Χθε η τηλεόραση για ε, ένα σχολείο που είχε ένα παιδί. Υπήρξε τέτοιο παιδί κάποτε. Στην ορεινή Κρήτη. Λοιπόν, να φας ένα τέτοιο το πρωί που όλη τη μέρα μπορεί να τρέχεις πάνω κάτω. Τούρμπο. Ναι. Ε, Πραγματικά τουρμποφαγείο. φαγητό, φαγητό. Ε, ε, Είναι οι μέρε του κρασιού. Στου μηχανέ. Απλά πράγματα. Βλέπω είτε παλιό μου φίλο και σύντροφο το Λευτέρι, να πούμε το άσε, του πω τώρα. Όλο και πιο το κάνουν πιο περίτεχνα πιο απλά. Απλά. Ξέρεις μπορεί να κάνει σουπιέ με το απλό κρασάκι, μια σουπιά με το απλό, αυτό φαίνεται τόσο απλό, θα τσιγαρίσεις το κρεμμυδάκι, θα βάλεις σουπιά να πιει το νερό του, όχι, ε? μετά θα βάλεις το κρασί με το μελάνι και θα του βάλεις λίγο νερό να βράσει, απαλά, χάμηλή φωτιά. Κάνε το με το κουνέλι αν θες να κάνεις τον άντρα στο το μεσημέρι να έχει όρεξη, διότι κάθε μέρα του δίνεις συνέχεια το ίδιο το ίδιο φάει, πρέπει να το αλλάζει λίγο, κατάλαβες. Κάντε μια έκπληξη. Βάλτε το κουνελάκι, κάψτε το κομματάκι και βάλτε το τσιγαρίσκα, καλά με κρεμμύδι, με κρασίνα ψηθή. Μόνο με το δικό του νερό. Μην την νερά. Διότι οι γυναίκε τι. Δεν ξέρετε να μαγειρεύετε που να σα πάρει και να σα σηκώσει. Πώ μετά περιμένει το άντρα σα να έχει όρεξη. Ή θα βάλετε του κόσμου το λάδι, θα είναι λαδοπιλάλα, ή θα βάλετε του κόσμου τα νερά και είναι νερούλιά. Μάθετε ρε να μαγειρεύετε. Αλλά προπαντώ, γιατί σα το τώρα αυτό, από πω την τελευταία λέξη. Είχα πάει μια αγγελική, είναι φαρμακοποιό σου, στο Μαρούσι. Αγγελική σκουρμπέτη. Για να κάκου, δεν ξέρουν όλοι στο Μαρούζε, γιατί είναι πηγή έμπνευση εκείνα από την Κάλιμνου, Καλιμιώτε Ψαράδε. Και μα καλέσανε τον προηγούμενο Σάββατο, ο κόσμο, οι Καλιμιώτε, ε? Και μα είπε η Αγγελική, ότι όταν είναι μικρή, σου λέει πάλι ψάρι σήμερα, μιλάμε για ψάρι πάλι αστακό, πάλι η καραβίδα, συγχαινόταν να φάει και μύριζε, λέει, τα πλούσια παιδιά τη Καλιμνου εκεί στο λιμάνι. Έβλεπε που μύριζε το ψητό που το φέρανε από το φούρνο και τρελανόταν παιδί, ε? Η ανάγκη, και θυμάμαι του παλιού καλυμιώτε, φουγκαράδε, ψαράδε που βγαίνανε στον κόλπο του Μεραμπέλου. Μόλι βλέπαμε του φουγκαράδε να έρχονται, μου έλεγε ο παππού μου: Πάρε μωρέ φακή και τρέξε. Άμα του έδινε φακή, τρελενότουσαν οι φακοί, ε, να έχουν φακή. Και πέραμε ψάρια από του καλυμιώτε. Η ανάγκη προσδιορίζει τι γεύσει. Ε, σήκω καρύδι, πετιμέζει και λίγο κονιά. Να δει και λίγο σουσάμε, ξέρω το βάζει λίγο σουσάμε, πάνω μορφήνι, ε, αλλά γιαγιά. Προσέξτε τι κάνει. Όταν τα βάζει στο βάζο μετά, κάθε τέτοιο μπιφτέκι σήκω και ένα δαφνόφιλο. Τα δαφνόφιλα σκοτώνουν. Α πούμε τα μικρόβια, ε. Όλοι αυτού του ιού που λέμε. Μα έχει καθυλώσει και έχουμε φύγει εκτό χρόνου, εκτό δελτίου. Έλα να πούμε ποιοι σήμερα. Ah, τρεις, λοιπόν, uh, τρεις. Α, μάλλον. Λία Πασά από τον Κόματ, που πλησίασε πολύ κοντά. Α βάλουμε την Άννα Κανελάκη. Δεν ξέρει την απάντηση, αυτή που δεν ξέρει την απάντηση. Αναστασία βουτυρά, δεν πιστεύω να είναι. Ε? Η εν, άντε, η αναστασία και αναστασία βουτυρά. Είναι γούμενα δεσμό, η απάντησή τη. Γούμενα, δεν προέρχεται από το γούμενα. Τα αγγλικά, προσέξτε από πού προέρχεται. Οι γκόμενα που λέτε από το, το βράδυ, γιατί τσακώθηκα <laughs> και με τον επιμελητή μου. Που λέει, λέει λέω εγώ, οι λεγάμενε του Μπάιρον, οι τσούπρε του Μπάιρον, και λέει αυτό οι γκόμενε το βάλε. Τι λε, ρε, του λέω. Δεν λέγανε γκόμενα τότε, δεν ξέραν τη λέξη αυτή. Από πού προέρχεται, δείτε, τώρα τρελαθείτε. Ήρθε μία λακ στην Ελλάδα τη δεκαετία του 30. Από την Αργεντινή. Που λεγόταν εγκόμηνα. Λακ για τα μαλλιά τη γυναίκε. Το γκόμενο για εγκόμηνα και λοιπά. Στα Ιταλικά και στα Βενετσιάνικα, Είναι κοψευόμενο. Είναι έτσι και λοιπά. Και σιγά σιγά γκόμενα. Γκόμενα, το δείτε στα λαϊκά τραγουδία, στο Βαμβακάρι κλπ. λοιπά. Άλλαζε το όνομα σιγά σιγά, ε? Και ο καθένας δεν είναι στον κόμενα ή στον κόμενος ένα άλλο νόημα που το λέτε από το προβέβαιο το βράδυ. Το πήγανε προς το αγαπητικό ξέρω εγώ. Προς το διαθέσιμη, ωραία, ωραία γυναίκα. Ό,τι θες. Αλλά προέρχεται από μια ΛΑΚ Αργεντίνικη. Φανταστείτε. <laughs> <laughs> Μη Μι μισάνδρου κλάκης κυρίες και κύριοι. Και πάλι την άλλη Κυριακή εδώ.